Εκατόν ενακομαπέντε έφερε στέρεο. ο Εινικάιτ και ον δεξτ και ουν ευρειάιτ. Για χρονιά θα πρέπει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 für das deutsche Vaterland. Danach lass uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes unter Dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Blühe im Glanze, dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Okay, Jungs, und jetzt mal vernünftig. Τα αφήσαμε για να το εμπεδώσετε καλά, γιατί... Α, πόσο... Να υπολογίσουμε 9-800 από εσά το... τους αντιπροσωπεύει. Α, <ΣΣΣΣΣ> ε, υπολογισμό πρόχειρο κάνουμε. <ΣΣΣ> Διαφορετικά θα ήταν η κατάσταση. Άλλοι περιμένουν τους εξωγήινους να τους σώσουν. Άλλοι περιμένουν το Τζίπρα να του σώσει. Άλλοι περιμένουν πακέτα εξ Αμερικής να τους σώσουν. Μοναχός του δεν μπορεί να σωθεί κανένα. Καλή σας μέρα. Α δούμε αν θα μας βάλει και εμάς στο διαστημόπλιο να σωθούμε. Λοιπόν, κυρίες μου και κύριοι, καλώς ήρθατε στον τοίχο. Εδώ είμαστε και σήμερα. Ξεκινώντας με τον Εθνικό σα ύμνο. Ας τους χωρούς αύριο με τις φουστανέλες. Ο Εθνικός σας ύμνος είναι αυτός που ακούσατε «Τύφλα στο μεθύσι». Λοιπόν Ξεκινώντας λοιπόν να πάμε καλημέρα Σε όλους τους φίλους που μας κάνουν την τιμή να ακούνε αυτή την εκπομπή Καλή σας μέρα <σταγίωρο> Να είστε καλά <σταγίωρο> Και καλώς ήρθατε Ο Γιάννης Λαζάρου είμαι 26814060 <σταγίνω> Να Μας πείτε τα δικά σας Τέσσερα <σταγίωρο> ταξίδια τη βδομάδα ο 5 ταξίδια τη βδομάδα ο Βαρουφάκης 8 ταξίδια τη βδομάδα ο Κουτζιάς Από 1,5 εκατομμύριο κοντεύουν τρία οι άνεργοι Γάζα δεν υπάρχει στα νοσοκομεία Όλα είναι ε, θέμα γεωμετρικής προόδου Έτσι ακριβώς ε, αυξάνονται Είχαμε λοιπόν και την επίσκεψη του αρχηγού του κράτους χθες στην κυρία Μέρκελ όπου έφαγε πάπια με πουρέ καρότο Είναι συνηθισμένοι στα καρότα οι συνασπιστέ. τους αρέσει το χρώμα μάλλον Λοιπόν είχε τυριά και καφέ το δείπνο Πήγε, άκουσε τον εθνικό ύμνο, έκατσε προσοχή στη γερμανική σημαία Τον πήγε με τιμές πρωθυπουργού η αφεντική να πήγε ήρθε και τι έγινε στο τέλος Σκεφτείτε ότι ένα χρόνο πριν διαδήλωνε εναντίον της Μέρκελ η εξουσία είναι αυτή που είναι η εγκάθετη είναι αυτή που είναι τώρα τρώνε μαζί και τον των θυρών τώρα τρώνε πως είπαμε πάπια με πουρέ καρότο λοιπόν και τα λένε τι είπανε σίγουρα δεν θα, θα μάθεις ποτέ τι είπανε ε, κτός από αυτά που άκουσες τις δηλώσεις τις δηλώσεις τις οποίες έκαναν μπροστά στις κάμερες και φυσικά εκείνο το οποίο μας, μας έκατσε δηλαδή βαρύ στο στομάχι Πάντα, πάντα θα βάζουμε τη διπλωματία μπροστά. Η διπλωματία είναι το λεπίδι, είπαμε, για τους λαού. Για την ναι, γιομίζει αξιοπρέπεια και ελπίδα όταν ναι, δουλεύει η διπλωματία. Μπροστά στι κάμερες λοιπόν, τα σημαντικότερα που είπε ο κύριο Τσίπρας είναι ότι πρέπει να γυρίσουμε σελίδα και να αρωματιστούμε ένα κοινό ευρωπαϊκό μέλλον. Τα ίδια έλεγε και ο Χίτλερ. Ακριβώ τα ίδια έλεγε και ο Χίτλε Στι κάμερε μπροστά, αυτά είπε ο Τσίπρας είπε ότι δεν έχει σχέση η σημερινή Γερμανία η Δημοκρατία με το Τρίτο Ράιχ έτσι είπε ο Τσίπρας, δεν τα λέω εγώ αυτά γιατί να συμπληρώσω εγώ ότι είναι το Τέταρτο Ράιχ πως δεν έχει καμία σχέση κύριε Τσίπρα μου η σημερινή Γερμανική Δημοκρατία με το Τρίτο Ράιχ με αυτά τα οποία όλα κάνει στην Ευρώπη και αλαχού. πάμε παρακάτω τέθηκαν οι βάσεις για συνεργασία η γερά μπετά έρεξες Τσίπρα μου να τα χαίρε δεν ήρθα, λέει, στη Γερμανία να ζητήσω χρήματα. Τι πήγε να κάνει στη Γερμανία. Τι ακριβώ πήγε να κάνει στη Γερμανία. Για να καταλάβουμε, δηλαδή, δεν πρόκειται να κατασχεθεί το Ιστιτούτο Γκέτε. Ακού τώρα, Προχθές ο υπουργό του εκεί επί τη δικαιοσύνη υπέγραψε. Έλεγε ότι θα υπογράψω το χαρτί των διστομιωτών. Να... Και άμα δεν πληρώσει η Γερμανία, θα κατασχέσουμε το Ιστιτούτο Γκέτε. Και πήγε ο στη Γερμανία προσκυνώντα και διαβεβαίωσε του Γερμανού ότι δεν θα το. Κατασχέσουν. Αυτή τη βλακεία δηλαδή που είπαν και έκαναν πήγε τον υποχρέωσε η Μέρκελ να την πει και δημοσίως στις τηλεοράσεις Κατάλαβες, οπότε γλίτωσε το το Γκέτε Άτι, μπράβο, λοιπόν Το Ιστιντούτο Μπάκλερ, προσέξτε έδειξε ότι τα μεσαία στρώματα πλήρωσαν 337% αυξημένους φόρους Προξιά σας παρουσιάσαμε μια, την έρευνα εδώ του Ιαννίτση και του Αλνού δεν Θυμάμαι όπου έλεγε ότι τα φτωχά και μεσαία στρώματα επιβαρύνθηκαν κατά 337% με αυξημένου φόρους και τα υψηλά εισοδήματα μόνο με 9%. Πήγε λοιπόν να το επιβεβαιώσει ο κύριος Τσίπρας και να συνεχίσει την πολιτική του Τέταρτου Ράιχ το οποίο τέταρτο Ράιχ όπως μας είπε δεν έχει καμία σχέση με το Τρίτο το Ράιχ έτσι μας είπε ο κύριος. Και τόνισε βέβαια και στις ο κύριος Τσίπρας ότι οι Έλληνες δεν είναι τεμπέλιδες Και ούτε φταίνε η Γερμανία για τα δεινά μας Δημοκράτη μου και δημοκράτησά μου Αυτά ακριβώς Είπε ο Τσίπρας Στις τηλεοράσεις μπροστά Γι' αυτό πήγε στη Γερμανία Για να πει αυτά Α, Δηλαδή εσύ τώρα αυτό, αυτό το αποτέλεσμα περίμενες Θα μου πεις δεν περίμενες κανένα αποτέλεσμα Καμία αντίρρηση Σε καταλαβαίνω απόλυτα Αλλά αυτό είναι η επίσκεψη Τσίπρας στη Γερμανία Πήγαινε έλα φέρει bot, πώ να στο πω αλλιώ, με τι σταθερέ στην Ελλάδα, στις σταθερέ τη φτώχεια να μεγαλώνουν, τη ανεργίας να μεγαλώνουν και όλα αυτά τα οποία μα δέρνουν. Εν τω μεταξύ, φυσικά εκεί στι επίσημε δηλώσει δεν θα μπορούσε να μην απαντήσει και η κυρία Μέρκελ, η οποία μα τόνισε κάποια στιγμή. Πρέπει να ρίξει να δώσει και λίγο βάση σε αυτά που λένε μπροστά στη. Στις κάμερες πρέπει δηλαδή δεν Στι στις δηλώσεις τους, ότι δηλώνουν ρε παιδιά. Μας είπε λοιπόν η κυρία Μέρκελ, Μέρκελ Αποφασίζουν οι θεσμοί και όχι η Γερμανία. Για το αν είναι το ισχυρότερο, αν και είναι το ισχυρότερο κράτος της Ευρώπης. Ε, ε, ε. Αποφασίζουν οι θεσμοί η Μέρκελ Αυτούς που βάφτησε θεσμούς ο Τσίπρας ρε παιδί μου, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Την Τρόικα, την Τετράικα του Γιούγκερ, του Μούγκερ και όλους, αυτοί όλοι είναι οι θεσμοί και από ό,τι μα είπε η Μέρκελ αποφασίζουν οι θεσμοί και όχι η Γερμανία τονίζοντας αν και είναι το ισχυρότερο κράτος της Ευρώπης Μα το τόνισε για να το εμπεδώσουμε η κυρία Μέρκελ <και> λοιπόν μπορούμε λέει η κυρία Μέρκελ να θίξουμε και δύσκολα θέματα η Ελλάδα και η Γερμανία ανήκουν και θέλουν να ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ΝΑΤΟ. Φυσικά, κυρία Μέλκερ. Γι' αυτό ακριβώς τονίζουμε ότι με ό,τι πρόσημο υπάρξει η κυβέρνηση στην Ελλάδα είναι ε, απόλυτοι συνεργάτες σας. Απόλυτοι μιλάμε. Δουλεύουν για ένα και μόνο πράγμα για την ολοκλήρωση του τέταρτου ΡΑΙΚ. Αυτού που αντιπροσωπεύετε. Συμφωνούμε, κυρία Μέλκερ, απολύτως. Επίσης, η κυρία Μέλκερ δήλωσε θα συζητήσουμε πω. Το πώ θέλει η Αθήνα να συνεχίσει τη συνεργασία με τη Γερμανία στο πλαίσιο τη γερμανοελληνικής εταιρική σχέσης της Tarks Force. Αυτά δεν τελειώνουν. Αν δώσει ένα άλλο όνομα τώρα στην Task Force ο Τσίπρας ξέρω εγώ, να την πει, ξέρω πώς να πούμε. πιτόγυρο από όλα, κάπω θα την ονομάσει. Αλλά η Task Force, από ό,τι βλέπετε και από ό,τι δήλωσε η κυρία Μέρκελ, συνεχίζει. Επίσης εκείνο που μας είπε η κυρία Μέρκελ είναι ότι έχουμε επίγνωση προσέξτε σας παρακαλώ, εδώ θέλουμε λίγη προσοχή για τις φρικαλεότητες των ναζί και γι' αυτό το λόγο δημιουργήσαμε από κοινού με την Ελλάδα το Ταμείο για το Μέλλον διότι το θέμα των επανορθώσεων έχει κλείσει νομικά Κατάλαβε τι σου είπε η κυρία Μέρκελ σου είπε για μια ακόμη φορά εκεί που πήγες και δεν μπορούσες να κάνεις το μάγκα διότι δεν είναι ελληνικό κοινοβούλιο εδώ, εκεί να απευθυνθεί. Στο Πόπολο, να του πεις εγώ είμαι ο Τσέπρα, ο Τσέ Τσέπρα, ε, του είπε λοιπόν: έκλεισε το θέμα των επανορθώσεων νομικά και αναφέρθηκε στο Ταμείο για το Μέλλον. Το άρθρο Βρωμά είναι από την εποχή που ιδρύθηκε αυτό το Ταμείο. Είναι στον τοίχο. Μπείτε και διαβάστε το. Βρωμά ιδρύθηκε από τον Παπούλια και τον Γκάουκ, δίνοντα ψηλά σε δήμους, μαρτυ... δήμους μαρτυρικών τόπων όπως τα Καλάβριτα, το κομμένο, ε, το δίστομο θέλει να τους δίνει δηλαδή κάποια ψηλά για τον πολιτισμό λέει και για την νεολαία μάλιστα από τους πρώτους δήμους που τσίμπησαν όπως σας αναφέρουμε τότε που έγινε η ιστορία και στο άρθρο στο βρωμά εξεφτύλα είναι ο δήμος Καλαβρίτων. και από ό,τι σας λέγαμε προχθέ, οι πληροφορίε μας λένε ότι έχει τσιμπήσει και το κομμένο εδώ δίπλα μας αυτό είναι το ταμείο για το μέλλον το ελληνογερμανικό ταμείο για το μέλλον το οποίο συνέστησε ο παπούλιας με τον πρόεδρα Γκάουκ οπότε λοιπόν πήγε και στις Βρυξέλλες τέλειωσε και αυτή η επίσκεψη γυρνάει πανηγυρικά βέβαια από την ουσία της επισκέψεως δεν θα μάθουμε ποτέ τίποτα. Μάθαμε όμως ότι ο κύριος Τσίπρας ταξίδεψε σε οικονομική θέση, τον βγάλαν πολλές φωτογραφίες, πόσο καλός άνθρωπος είναι και δεν χρησιμοποιεί το πρωθυπουργικό αεροπλάνο και είναι άλλο το ήθος και το ύφος ε, τις αποφάσεις των συζητήσεων μάλλον τα λόγια των συζητήσεων δεν ξέρουμε για το ύφο και το ύφος. Λοιπόν το θέμα λοιπόν είναι ότι ε, αυτοί πάνε και έρχονται. Αυτοί κάνουν αυτά που τους λένε να κάνουν, όμως η πραγματική ζω ζωή στην Ελλάδα είναι άλλο πράγμα, είναι διαφορετική. Υπάρχει η μερίδα που πληρώνουν, πες την όπως θέλεις ο την στρατό τους, τους δίνουν ένα κόκαλο εκεί. Υπάρχει το ανάγχωμα το οποίο δημιουργήσαν και υπάρχουν και ορδές ανέργων ε, ανασφάλιστων των οποίων οι αριθμοί μεγαλώνουν. Πάμε να δούμε τώρα κυρίες μου και κύριοι Ποιος χρηματοδοτεί αυτό το περίφημο Ταμείο για το μέλλον Το οποίο συνέστησε ο Παπούλιας με τον Γάουκ Και αυτό ξεκίνησε Αν θυμόσαστε Σας το είχαμε παρουσιάσει με την επίσκεψη Παπούλια Γάουκ στους λιγιάδες. Ποιος το χρηματοδοτεί λοιπόν Αυτό το Ταμείο για το μέλλον Αποκλειστικά το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας Με ένα εκατομμύριο ευρώ το χρόνο Σκοπός του λοιπόν όπως είπαμε είναι να δίνει υποτροφίες σε Έλληνες και Γερμανούς φοιτητές για έρευνες και παραμονή Ελλήνων επιστημόνων στη Γερμανία για τρει μήνες. Αυτό τι κάνει λοιπόν, χρηματοδοτή συνέδρια, θα φτιάξει μη κυβερνητικέ οργανώσεις, τα γνωστά κόλπα. Στόχος του Ταμείου είναι η επιστημονική διερεύνηση των ελληνογερμανικών σχέσεων των τελευταίων 200 χρόνων μεγάλης. Με κέντρο βάρος φυσικά τη γερμανική κατοχή Ακούστε τώρα αυτά είπε, Αυτό είναι το ελληνογερμανικό ταμείο για το μέλλον Αυτή είναι τελικά η αποζημίωση Την οποία πήραν οι εκατοντάδες χιλιάδες σφαγμένοι Κατατρεγμένοι Και για τις καταστροφές τις οποίες επέβαλε το, τέταρτο, το τρίτο ράιχ Με συγχωρείτε στην Ελλάδα Ορίστε παρακαλώ Καλή σας μέρα Τι θέμα. Θα σας δήλωσα Της ο όχι Καλά ο κύριος ότι είναι και κοίταξε φίλε, Ναι ναι, ναι, ναι, ναι. έχει πολλέ απαιτήσει. Έχει πολλέ απαιτήσει, μεγάλε. Αν καταλαβαίναν τι ακούνε, σου, σου έχω ξαναπεί ότι αυτοί δεν θα ήταν στο σε χείρη με τα βραδιά κατεβασμένα τώρα. Θα είχαν φτάσει στην επαρχία Γιουνάν ε, τη Κίνα. Έχει πολλέ απαιτήσει, φυσικά. Στο καταστατικό του το ταμείο αυτό αναγνωρίζει την ιστορία του ε, ω Γερμανία. Την ιστορία του τόπου, του ξεχνάει ο Τσίπρα ή μάλλον την. ο κάθε Τσίπρας τώρα, μένε. και την μεταχειρίζεται ανάλογα με το πιο ποδάρι έχει να γλύψει. Τι να ερευνήσει τα τελευταία 200 χρόνια, σε ποια ιστορία θες να αναφερθούμε, Σε ποια ιστορία θε να αναφερθούμε, Στι τη Ευρώπη στην Ελληνική Επανάσταση, Στι βοήθειε τη Εκκλησίας στην Ελληνική Επανάσταση, Σε τι θε να αναφερθούμε, Στου φιλέλληνε οι οποίοι ερχόταν να κάνουν εργοστάσια πορσελάνη στην Πελοπόννησο. Στους τυχοδιώχτες οι οποίοι ερχόταν εδώ να το παίζουν στρατηγή. Σε τι θες να αναφερθούμε ρε Τσίπρα τώρα. Σου λέω περιμένουμε την ομιλία σου που θα πας να κάνεις εκεί. Φίλο και φτερό θα την κάνουμε. Κομμάτια θα την κάνουμε. Και θα σου απαντάμε φράση με φράση. Αλλά φίλα μου τηλεακροατία απευθύνουμε σε σένα. Αν, αν πρόσεχαν το τι λένε έστω και ένα δευτερόλεπτο. Έχει μεγάλε απαιτήσει να καταλάβουν τι λένε. Λένε αυτό που του συμφέρει αυτού του οποίου του έβαλαν εκεί για να κυβερνάνε. Με δημοκρατικά πάντα. Πάντα δημοκρατικά. Μέσω των ψηφοκοβολητών. Τι να καταλάβουν οι φτωχοί. Τι να καταλάβουνε. Εδώ ρε έχει παδού ο, ο τζίμερο πλάκα μου κάνει. Ο πουτάμις ρε δημιουργήθηκε χτε και θα είναι αντιπολίτευση σήμερα στη Βουλή. Δεν ακούνε, μάνα μου. Δεν ακούνε, γλυκέ μου. Δεν ακούνε. Έχουν συνδεδεμένη την ηθική τους με το πορτοφόλι. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτός λοιπόν χρηματοδοτεί το Ταμείο, ο Υπουργείος των Εξωτερικών της Γερμανίας, αυτός ο Υπουργείος. Με στόχο, είπαμε, την επιστημονική διερεύνηση των ελληνογερμανικών σχέσεων των τελευταίων 200 χρόνων με κέντρο βάρος στη γερμανική κατοχή. Πρόσεξε μεγάλε. Είχαμε ελληνογερμανικές σχέσεις τα τελευταία 200 χρόνια Κατάλαβες ε, κατα, Καταλαβαίνεις τώρα θα πέσουν στη μέση Οι Όθωνες Ο φιλέλληνας πατέρας του Όθωνα Όλα αυτά θα τονιστούν Όπως καταλαβαίνεις Τα μνημεία που έκανε ο πατέρας του Όθωνα Κάτσε να θυμηθώ τώρα Παρακαλώ Ναι, ναι. ναι. ναι. Να τελειώσω, θα τελειώσω την κουβέντα μου Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ που λες μεγάλε Τηλεακροατή μου Θα πέσουν στο τραπέζι τώρα και οι Ελληνάρε Οι οποίοι γνωρίζουν άριστα την ιστορία τους Θα τσιρνιάσουν από η φεροφάνεια Διότι ο βασιλεύς Όθων Λιμών λοιπόν, έκανε αυτά που έκανε Ο πατέρας του έκανε αντίγραφα Της Ακρόπολης στη Γερμανία Και το στείλε εδώ το παιδί Και φυσικά το παιδί όσο ήταν εν τη... αντίβα... ε... Ανήλικο Και είχε ε Εκείνον τον Μπαπάρα εκεί πως του λέγανε Δεν θυμάμαι τώρα Λοιπόν έσυρε στη φυλακή ανθρώπου που Αγωνίστηκαν για την Ελλάδα Σαν τον Κολοκοτρώνη, τον Πλαπούτα Και τον Μπότσαρη αν θυμάμαι Τον Γκίτσο λέει λοιπόν Και τους δίκασε επί προδοσία στον Άφλιο Και αν δεν ήταν ο Πολυζοίδης Λοιπόν να στελώσει τα ποδάρια του Και ο, Τερ, ο Τερτσέτης Λοιπόν θα τους είχαν οδηγήσει στο εκτελεστικό Απόσπασμα μεγάλη. Βέβαια, αλλιώ θα σου παρουσιάσουν το γερμανό όθωνα, αλλιώ θα σου παρουσιάσουν το κάθε γερμανικό τομάρι και τη βαβαροκρατία την οποία υπέστη η Ελλάδα μετά την Επανάσταση. Αλλά το θέμα σου είναι ότι θα είσαι υπερήφανο. Τι να κάνουμε, ρε απόγονται του Λεωνίδα. Εσύ είσαι υπερήφανο με τα πάντα. Με την πραγματικότητα μόνο δεν νιώθει υπερηφάνεια. <Τι> Περιμένουμε λοιπόν και τα θέματα του ελληνογερμανικού ταμείου για το μέλλον αυτό. Τώρα, γιατί αναφερ... αναφερόμαστε σε αυτό. Γιατί η Μέρκελ του το ξέκοψε και εκεί του φίλου μας του Αλέξη Τέρμα είναι λυμένο το θέμα Θα σας δόκουμε ψηλά από το... αυτό είναι Τα άλλα μη ζητάς τίποτα Κατάλαβες λοιπόν Χαμός έγινε κυρία μου και κυριέ μου Την ώρα που πήγαινε ο Αλέξης να συναντηθεί με, το... Die Linke, με, το... με την Μέρκελ Βγήκαν οι σύντροφοι του Ντάι και οι αριστεροί Γερμανοί να καρδούλε, καλώ τον αλέξη μα πίσω από την επανάσταση, κρύβεται ο Αλέξης και διάφορα τέτοια. Μεγάλε μου. Ορίστε. Ναι. Ναι. Να μάτια, ναι. ναι. Τελικά, μάλλον είχε δίκιο η Μέρκελ. Θα έρθει ο πρωθυπουργό τη Ελλάδα για να μιλήσουμε και όχι να συζητήσουμε. Εμεί το πήραμε σαν προσβολή, υποστηρίξαμε τον Τζίπρα για την κουβέντα τη Μέρκελ, αλλά κανένα, κανένα αριστερό έντυπο ούτε αυτά τη προπαγάνδα του δεν βγήκε να τον υποστηρίξει. Μάλλον είχε δίκιο η κυρία Μέρκελ. Είχε δίκιο η κυρία Μέρκελ, ανάμεσα στον μπουρέ καρό του εκεί και πατέ πάπια. Τα είπανε. Λοιπόν που λε, μεγάλε, βγήκε τον Ντάι Λίνκε. Τι θα σου λέω τώρα, οι αριστεροί Γερμανοί. Όταν λέμε βέβαια αριστερό Γερμανό, σου έχουμε ματαξαναϊπεί, είναι σαν να λε α πούμε ότι. Είσαι σε μια ε, συνάντηση Χρυσή Αυγή και αυτοί που κάθονται αριστερά έγιναν αριστεροί. Αυτό είναι ένα αριστερό Γερμανό. Τίποτα πάνω, τίποτα κάτω. Και τον Τάι και όταν τον ξεφτιλίζανε προχθέ, πού ήτανε πού ακριβώς ήτανε τα συντρόφια του που κατέβηκε χθε από τα Μάξι και τα χειρέταγε και τον υποδέχτηκαν με καρδούλε. Και οι Γερμανοί αγαπάνε την Ελλάδα. Τώρα σου λέω ξεχυλίζουν από αγάπη, κυρία μου και κυρία μου. Οι, οι δηλώσεις κάποιων Σύμφωνα με αυτά που κουβαλάνε στο μυαλό τους Και επειδή ζήσανε σε άλλες εποχές Όπου οι ιδεολογίες ας πούμε είχαν αντιπαλότητα Έχουνε μεγάλη σημασία Όταν τις λέει για αυτόν που τις λέει Και όταν τις ακούει για αυτόν που τις ακούει Για παράδειγμα Ο ακροφιλελεύθερος μέχρι θα τον λέγαμε ακροδεξιός περίπου κοντά εκεί στις παρυφές της ακροδεξιάς Στέφανος Μάνος βρίσκει τον αριστερό Τσίπρα ως εξαιρετικό στη συνάντησή του με τη Μέρκελ κατάλαβες Μεγάλη ο Μάνος τώρα δεν ξέρω πόσοι από εσάς τον θυμόσαστε ε, δηλαδή αν ήταν αλλιώ η κατάσταση θα φόραγε το πουλί θα το έκανε τατουάζ το πουλί ξέρεις ποιο πουλί το φύνει καντε <το> Οπότε λοιπόν κυρία μου και κυρία μου Αφού σε επένεσε για την επίσκεψη Η υποτέλειας και ο κύριος Μάνος Κύριε Τσίπρα μου Είναι ώρα να κατεβάσεις την ταμπέλα της ριζοσπαστικής αριστεράς Και να βάλεις μια άλλη ταμπέλα στο κόμμα σου <Τεν το> Δεν ξέρω πια ακριβώς ταμπέλα <Τεν το> Καλώς στη φίλη μας τη Διδή -Δι. Αλέξης Τσίπρας Μάρτιος 2015 Δεν ζητάμε οικονομική βοήθεια Αλλά πολιτική λύση Ε βέβαια Και τι μας είπε Α και ο Τζέφρη ο Παπαντρέο Το Φεβρουάριο το 2010 Ζητάμε πολιτική και όχι οικονομική στήριξη ε, Και δυόμιση μήνες μετά μας έστειλε Στο Διεθνές Ομισματικό Ταμείο Δεν ενδιαφέρουνε Όχι αυτά που λένε Ούτε αυτά που κάνανε ε, Βίβη μου Σημασία έχει ε, ε, Απαντάω στον άλλο τηλεακροατή που πήρε ε, Τηλέφωνο και λέει καλά μπορούν να καταλάβουν τι, λέ, τι λένε ή τι κάνουν Τι να καταλάβουν Αφού δεν ακούνε τι λένε και τι κάνουν <Τι <καλύτερο> Τολμάς τώρα να μιλήσεις ή να γράψεις ε, Όχι εναντίον Δεν γράφεις ούτε ε, Κάνεις ρεπορτάζ εναντίον ε, Κάποιον Εναντίον τη κατάστασης αυτή που σε σέρνουν Και τη πολιτική. Ε λοιπόν βγαίνουν κατευθείαν τι... Ε, πώς είπε να λέει δοσύλλογοι. Είσαι δοσίλογος δεν υποστηρίζει τον Τζίπρα είσαι δοσίλογος Α πολύ εύκολα το, το λέμε αυτό Βέβαια ο ίδιος Ο οποίος έχει σαλτάρι Σε 15 κόμματα Για να υποστηρίξει ξέρω εγώ, το μισθό του Ή τη θέση που απέκτησε γλύφοντας Κατουρημένες ποδιές Είναι δημοκράτης ρε πω Αυτά που λε. Ο Μάνος λοιπόν επένεσε τον κύριο Τσίπρα για την συνάντησή του με τη Μέρκελ και νομίζω από τη στιγμή που σε επαινούν οι φίλοι σου τι άλλα ζητής από τη ζωή γεγονός είναι ένα ότι ό,τι δραχμούλα, ε, συγνώμη ευρούλη θα σου δίνουνε Δεν πρόκειται να σου το δίνουνε για καμία άλλη δουλειά Παρά μόνο για να πληρώνεις τόκους και δάνεια Βέβαια το κρατάνε κρυφό Αλλά η Ελλάδα πρέπει να φτύσει αίμα για να πάρει επιπλέον Δανικά Πρόσεξε μεγάλε Δεν φτύνουμε αίμα για να δουλέψουμε Φτύνουμε αίμα για να πάρουμε επιπλέον δανεικά Όλα δείχνουν λοιπόν ότι την Παρασκευή στο Eurogroup Οι εταίροι θα δώσουν 5 δις στην Ελλάδα για να πληρώσει τα παλιά δάνεια Και ό,τι μείνει θα το δώσουν για να καλυφθούν μισθή και συντάξεις Βέβαια αυτό σίγουρα οι προπαγανδιστικέ καταστάσεις Παρακαλώ Καλώς το παιδί Μια χαρά και εσύ και Για πες μου Δεν πούλησε τίποτε. Θα αλλάξει. Τέρμα. Πτώχευσε η εταιρεία. αλλάξει εργασία. Να πουλάσει. Ξέρω εγώ. Μάλλον τα αγκούρια θα είναι στη μόδα. Να είσαι καλά, φίλε μου. Να καλά. Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα. Πτώχευσε ο φίλο μου που έκανε την εταιρεία. Να πουλάει κράνη, πηγονάδίδε και τέτοια, τον πολύ σκύψιμο. Τι να κάνουμε, μεγάλε. Ε, ρίσκο είναι αυτό. Τι λέγαμε λοιπόν, Το κρατάνε κρυφό. Πρέπει να φτύσει αίμα. Αυτό για, τα, για επιπλέον πέντε δι. Για παλιά δάνεια και τόκου. Αυτό βέβαια η προπαγανδιστική ιστορία όλη τη Ελλάδα ε, η οποία τώρα φυσικά είναι αριστερά κατευθύνσεω. Θα το παρουσιάσει ω μεγάλη επιτυχία και νίκη και νίκη. Λοιπόν, Γεγονός πάντω είναι ότι η Τετράϊκα, Πως τη λένε τώρα, ε, τεχνικό κλιμάκιο, Πως τη λένε, τεχνικό, ασανσέρ, κάπω τη λένε τέλο πάντων, εμεί την ξέρουμε ω Τρόικα, για να συνονοούμαστε, έτσι, άρχισε να ξεσκονίζει τον προπολογισμό που αφορά στο ασφαλιστικό και στι συντάξει. Προσέξτε οι εκθέσεις θα πάνε στο Brussels Group ναι στους θεσμούς ρε παιδί μου σε αυτά που λέει ο Αλέξης και θα έχουν επίκεντρο μόνο αυτούς τους δύο τομείς και θα είναι το κεντρικό θέμα για το επόμενο Eurogroup. Καταλαβαίνεις τι βάζουν στο τραπέζι τώρα το ασφαλιστικό και τι συντάξει. και εγώ απέύχομαι ε, ή δεν πιστεύω ότι είναι ακόμη η ώρα ειναι ακομη απέύχομαι αυτό που σας ρώτησα και παλαιότερα προχθές αλλά και πολύ παλαιότερα πριν ενα χρόνο. Αν ξυπνήσουν αύριο και σου πουν 300 ευρώ σύνταξη θα τους κάνεις ντάτσι ντάτσι ή θα κατεβάσεις την Αδεδί στο δρόμο να βάλει τα στήθια της μπροστά. Το απέφχομαι αν και δεν πιστεύω ότι είναι η ώρα ακόμη που θα το κάνουν αυτό. Πάντως γεγονός είναι ότι ασφαλιστικό και συντάξει. Πάνε στο Brussels Group Και θα είναι επίκεντρο Στο επόμενο κρίσιμο Eurogroup Μιλάμε για τις ελληνικές ε, Συντάξεις Και για το ελληνικό ασφαλιστικό Δεν μιλάμε για το Καμερούν κάτω έτσι just... Η σύμμαχός σου βέβαια Η Ενωμένη Ευρώπη εγύρι Θέμα συντάξεων Σύμφωνα με το Reuters, οι αξιωματούχοι της ΕΕ δηλώνουν ότι για να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις που επιθυμεί η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει αναγκαστικά να ενοποιηθούν όλα τα ταμεία και φορείς και αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει τι περικοπή συντάξεων. Ναι, όπως το ακούτε, αυτό, αυτό θα γίνει ξαφνικά αγαπητέ μου και αγαπητή μου. Ούτε πρόκειται να πάρεις χαμπάρι Την απόφαση που θα πάρουν Μα θα μου πεις έχουμε κοινοβούλιο Και εγώ θα σε ρωτήσω Έχουμε Εφόσον, προσέξτε Τους νόμους, τους νόμους Πρέπει να τους στέλνουν πρώτα στο Brussels Group Να τους εγκρίνει και μετά να τους περνάνε από το ελληνικό κοινοβούλιο Και σε ξαναρωτάω Έχουμε ελληνικό κοινοβούλιο Λέω ρε παιδιά. Πάπα μεγαλία Μου φάγε τα αυτιά αυτό σε Κάτσε να τον προχωρήσω no Λύπω Λίπο... Παρακαλώ Ναι ρε παιδί μου δεν μπορούσα να το πει να σου πω κάτι, <laughs> δεν μπορούσε να το πει κάπως αλλιώ λίγο μελωδικότερο. Τι. Πω, τι χέρι έφαγα από την τηλεκρότη. <laughs> Λίμω μου λες, μεγάλε, τι σου λέγω, κάτσε, α, μεγαλία μεγαλία σου λέω, η Ιουπάκιας, σου υπουργός <laughs> Oh, τι λέω μωρέ, χάζεψα και εγώ Με χάζεψε ότι λέει ακροατής Ο πρόεδρος από της Δημοκρατίας Ο Πάκιας πήγε στην Καλαμάτα Για τις εκδηλώσεις της Επανάστασης Φουστανέλα, μπαρούτια Δεν του φοράγατε μια τέτοια μου, Μια πανοπλία καλύτερα Λοιπόν Και οι Καλαματιανοί βέβαια δεν έχασαν ευκαιρία Τον έκαναν και επίτιμο δημότη Ο Πόπο περνάει ο πάκια τώρα πρόεδρος δημοκρατίας είναι θα γίνεται επίτιμο δημότης προσέξτε τώρα για να δώσουμε και λίγη σημασία τι είπε ο Πάκιας γιατί πάντα πρέπει να λένε και πέντε κουβέντες αυτοί έτσι στις οποίες δεν δίνει κανένα σημασία Από τις κουβέντες όμως πάντα φαίνεται το τι είναι ο καθένας και τι σκοπό έχει ή για ποιον σκοπό τον βάλαν στη θέση που τον βάλαν είπε λοιπόν ο κύριος Πάκης πρόεδρος της δημοκρατία. Την ώρα που τον κάνανε επίτιμο δημότη στην Καλαμάτα τα εξής Είναι εγωκεντρισμός να λέμε αυτό που οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι είχαν πει ότι δηλαδή το αέτομα της ΕΕ στηρίζεται σε αυτούς τους τρεις πυλώνες του ιδρυτικού πνεύματος, των θεσμών, της Ρώμης και της κοινωνικής δικαιοσύνης και αγάπης που κρύβεται μέσα στο ακριβώς στο χριστιανικό πνεύμα Αυτά είπε ο Πάκιας Μεγάλε Τι θέλεις τώρα να Κάτσω εγώ να σου πω για το Για να σου αναλύσω Τη δήλωση του Πάκια Αφού άκουσες εσύ μέσα Χριστιανικό πνεύμα τελείωσε Δικός μας άνθρωπος ο Πάκιας Παρακαλώ Ναι ναι ναι Ναι ναι ναι Ναι ναι ναι τη λακροτή μου τι να κάτσω εγώ να κάτσω να ενημερώσω το χριστεπόνιμον ψηφοφορικών κουβαλητικών ότι η Αγία Έδρα πως το λένε το χριστιανικό πνεύμα παρέα με το με τους θεσμούς ξέρω εγώ της συγκλήτου της Ρώμης ξέρω εγώ τι να σου πω μεγάλε ο καθένας λέει την παπαριά του εξάλλου αυτός αρχίζει και από πά τι να σου πω τώρα κάτσω εγώ να αλλά μόνο και μόνο που άκουσες μέσα να πούμε σε χριστιανικό πνεύμα μεγάλε Σου σηκώθηκε τρίχα Τοποπάκια Τόπο πάκιας ρε παιδί μου Τοποπάκια mm -hmm. πάκιας μεγάλε mm -hmm. Λοιπόν ε, Δεν ξέρω τι σχέδια έχουν τα, ευρε... τα ευρωπαϊπόπουλα Πως θα το πω τώρα η Ενωμένη Ευρώπη, ρε παιδί μου, το Τέταρτο Ράιχ με τους Αμερικάνους για το θέμα της Ουκρανίας αυτά ουδείς τα γνωρίζει μόνο οι ίδιοι mm -hmm. εκείνο το οποίο μπορούμε να είναι να παρατηρούμε και να εξάγουμε συμπεράσματα ε, προχθές, σας βάλαμε και την είδη στον τοίχο ο Λαυρόφ είχε κάνει μια δήλωση και συνιστούσε ψυχραιμία στην Ηνωμένη Ευρώπη και στις Ηνωμένε πολιτίες, Γιατί υπήρχαν πληροφορίες ότι θα αποστείλουν ε, Θα εμπλακεί η Αμερική, οι Ηνωμένε πολιτίες Στην ιστορία της Ουκρανίας Λέμε ε, φανερά δηλαδή έτσι εντάξει Να το τονίζουμε αυτό. Οπότε λοιπόν φτάνουμε στο σημείο σήμερα να, Δυστυχώς να έχουμε την εξής είδηση Η Αμερική στέλνει πολεμικό εξοπλισμό στην Ουκρανία Για να υπερασπιστεί λέει την κυριότητά της αυτό αποφάσισε η Βουλή των Αντιπροσώπων, οπότε με λίγα λόγια η Αμερικάνικη Βουλή ψήφισε υπέρ σε έναν πόλεμο με τη Ρωσία, διότι όπως γνωρίζετε αυτή τη στιγμή είναι, έχουν πο πολλά ανοιχτά θέματα η Ουκρανία με το σπρώξιμο που τους έκανε η Ευρώπη ΕΕ με τη Ρωσία. Οπότε εγκρίνοντας η Βουλή των Αντιπροσώπων αυτή την αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία... Ε, δεν κάνει τίποτα άλλο Αλλά από το να διατρανώνει ότι ο, Την απόφασή της Ότι ναι είμαι θα ανοιχτά πρέον ε, Κατά των ε, Ρώσων Ότι όπως είπε και ο Γιούγκερ Πρέπει να κάνουμε και τον Ευρωπαϊκό στρατό Γιατί μας απειλούν οι Ρώσοι Τα λέγαμε προχθές Και είδαμε και στον τείχο χθε Τους ε, στρατιώτες της BLACK, πώ τη λένε, να παρελάβουν με τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπροστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οπότε, κυρία μου, κύριε μου, αυτή η κατάσταση που θα οδηγήσει δεν γνωρίζει κανένας. Το γιατί την κάνουν είναι πασιφανές. Το αποτέλεσμα ποιο θα είναι να την πληρώσουν αθώες ψυχές όπως πάντα όπως την πλήρωσαν με το ξεκίνημα της Αραβικής Άνοιξης η οποία είχε ξεκινήσει και μέχρι και ο Γιώργος ο Παπαντρέας ε, πανηγύριζε και έβγαινε με τους μπλογκεράδες τους Αιγύπτιους στο Σύνταγμα, παρακαλώ Το κοινό όραμα λοιπόν είναι το λες Εδώ σε αυτά τα θέματα έπρεπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός να διαφοροποιηθεί Το κοινό όραμα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή είναι αυτό που συμβαίνει ας πούμε στην Ουκρανία mm -hmm. Χθες ακριβώς αυτό δήλωσε ο κύριος Τσίπρας mm -hmm. για το κοινό όραμα της Ευρώπης mm -hmm. Εδώ λοιπόν ε... ερχόμαστε και αρχίζουμε να ανησυχούμε με τις θέσεις τις οποίες παίρνει πια ανοιχτά σκύβοντα η ελληνική κυβέρνηση σας έλεγα λοιπόν όπως πήγε η Αραβική Άνοιξη ξεκινώντας από την Αίγυπτο και πανηγύριζε ο Παπαντρέας βγάζοντας τους μπλογκεράδες στο σύνταγμα του Αιγύπτιους προχώρησε στη Λιβύη φτάνοντας σήμερα να σφάζει στη Συρία παντού πήγε η, η Αραβική Άνοιξη η Ευρωπαϊκή Άνοιξη λοιπόν της ε, Η Ευρώπης ίσως ξεκινήσει από την Ουκρανία Λέμε ρε παιδί μου υπόθεση κάνουμε Όχι για το οικονομικό σφάξιμο των χώρων Αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και 5-6 χρόνια Μιλάμε για το πραγματικό σφάξιμο αθώων ανθρώπων Είναι χοντρά παιχνίδια τα, αυτά τα οποία παίζουν Στα οποία δυστυχώς χωρίς να ενημερώνεται και ο ελληνικό λαός παίζει και η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση το κοινό όραμα λοιπόν ερώτημα βάζουμε το κοινό σου όραμα απλέ ψηφοφόρε του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό με τις, ε, με, τις Merkel, με, τη, με το όραμα της Μέρκελ είναι αυτό το οποίο κάνουν αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες βάζουμε δυο-τρία ερωτηματάκια αλλά απάντηση δεν θα πάρουμε ποτέ ε, όπως θα διαπιστώσατε Όσοι διαβάζετε την εφημερίδα μας ε, Το θέμα, το θέμα αυτό, που μίλησε, αυτό που μίλησε χθες η Μέρκελ Hello, Ότι το θέμα είναι πολιτικό Πια yeah. Έχει λυθεί νομικά για το θέμα των, Του ξεσκίσματο που κάναν στην Ελλάδα Το Τρίτο yeah. Όπως θα, Όποιοι διαβάζετε τείχο Θα είδατε ότι ήταν θέμα ρεπορτάζ Χθες yeah. Για τις δηλώσεις Κοντζιά για τις δηλώσεις Κοντζιά και τη συνάντησή του ε, με τον ε, γε, Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών όπου το βάζει ανοιχτά το θέμα ο Κοντζιάς πλέον της πολιτικής λύσης και όχι της νομικής την οποία έστω και με δυσκολίες και με χίλια δυο ζόρια οι άνθρωποι οι οποίοι σφαγιάστηκαν Οι περιοχές οι οποίες σφαγιάστηκαν Στην Ελλάδα κυνηγάνε 70 χρόνια τώρα Έρχεται λοιπόν και ο Έλληνας υπουργό Εξωτερικών Και είναι και αριστερός να με πάρει Ο, ο ξαποδώ. Και μας λέει τι Το δήλωσε ανοιχτά Πολιτική λύση Και όχι νομική Ο αριστερός τα λέει αυτά μεγάλα Δεν τα λέμε εμείς Λοιπόν Να δούμε τώρα μια ειδισούλα. Ο υπάλληλος Γερμανοθερμένος Σουλτ, Ο υπάλληλος της Μέρκελ Δήλωσε Να το αυτό είναι νέο Ότι Η Ελλάδα θα φτάσει σε συμφωνία με τους εταίρους Εντός μιας εβδομάδας Ώστε να υπάρξει εκταμείευση βοήθειας Σας λέγαμε για τα πέντε δις πριν Έτσι Ποιος σου είπε Ποιος σου είπε ότι δεν θα δώσουν λεφτά για να τα πάρουν πίσω μέσω τόκων και δανείων. Ποιος το είπε ότι δεν θα δώσουν. Ποιος είπε πότε το σταμάτησαν αυτό το πράγμα. Παρόλα τα σκιαξίματα, τις απεί Πότε το σταμάτησαν αυτό το πράγμα. Αν το σταματήσουν αυτό το πράγμα. Παρακαλώ. Όχι μωρέ, Πήγε μια βόλτα το παιδί να πούμε. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι, ναι. Πού το ξέρει ο Σούλτς. Έλα μωρέ τι λέει ακροαντή και εσύ τώρα Ο Σούλτς είναι δικό μα, Είναι σύμπαχός μας καταρχάς Ο Σούλτς ξέρεις ότι κάθε βράδυ Πριν πες να κοιμηθεί τραβάει πέντε σφαλιάρες Τη γυναίκα του και τη λέει Κοίταξε να δεις το πρωί Μη με, με, με ξεχάσεις να μου θυμίσεις Να ενδιαφερθώ για την Ελλάδα Το μάγουλο της γυναίκας του Σούλτ είναι το μπάνο. Αυτή την πληρώνει Γιατί έχει αγωνία για την Ελλάδα ο Σούλτ <Τι> Που το Σούλτ. Πότε δεν σου δώσαν λεφτά μεγάλε Το πρόβλημα είναι ότι σου τεντώνουν την ιστορία Τόσο, σε απειλούν τόσο Σε εκφοβίζουν τόσο Ώστε να ξεπουλάς Να παραδίδεις κι άλλα να, να να να να να, Λεφτά θα σου δώσουν Φυσικά θα σου δώσουν Γιατί οι ίδιοι γνωρίζουν Ότι δεν θα πάρουν πίσω αυτά Την κονόμα τους Τους τόκους Αυτά τα κόλπα όλα Είναι δυνατόν να μην σου δώσουν Ανάπτυξη δεν πρόκειται να σου δώσουν ποτέ. Γιατί όσου έχουν έτσι, έχουν εξασφαλισμένη αυτή την ιστορία. Διότι αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο ε, λειτουργούν έτσι. Για τον οποίο συστήθηκε και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και λειτουργούν αυτά τα διεθνή νομισματικά ταμεία και όλα αυτά τα κόλπα. Για να σε χώνουν στο και ζει. Ανάπτυξη, γιατί να σου δώσουν αυτή τη στιγμή. Γιατί όταν γνωρίζουν ότι μπορεί να κερδίσει, λέμε ρε παιδί μου τώρα να τους ξεχρεώσει, λέμε ρε παιδί μου τώρα και να μην παίρνουν αυτά που παίρνουν τα δισεκατομμύρια γιατί, για ποιο λόγο να σου δώσουν ανάπτυξη και τελικά η έκφραση να σου δώσουν ανάπτυξη είναι σωστή ή να, να αναπτυχτώ από μόνος μου Ξέρω ποιο είναι το πιο σωστό Είναι δυνατόν να περιμένεις να σ' αναπτύξει άλλος Να σου ξύσει την πλάτη άλλος Ωραία περνάει μια βλαχοπούλα εδώ ντυμένη Ραγκούνα είναι αυτή Ωραία στολή φορά είναι. Λοιπόν, πες μου σε παρακαλώ πολύ. έχει γιορτή για το σχολείο φαίνεται Πες μου σε παρακαλώ πολύ Ξέρεις κανέναν φωνάζει, Ωραία με λίγο στην πλάτη Και σε ξύνει αλλού γυαλούνα μου Ρε πλάκα σταματήστε ρε, να μας κάνετε πλάκα Πόση πλάκα ακόμη θα μας κάνετε Πόση πλάκα να κοιμόμαστε Και να ξυπνάμε να πούμε Με τους στραγγαλωρίστε παρακαλώ Αύριο δεν δεν ξέρω άμα έχει βραζιλιάνες Άμα βραζιλιάνες θα πάω κι εγώ στο Βραζιλιάνο Βραζιλιανοκαραγκούνα να σου πω ρε τη τι λέει ακρόατη. Εντάξει μωρέ α τον Εντάξει ήθελε τώρα να κάνει τα Ο Πάνος λέμε να γλεντήσουν εκεί Απλά να σε ενημερώσω για κάτι Αυτές οι γιορτές Σε κάποιες ηλικίες Φέρνουνε κακές αναμνήσεις Διότι αυτά Ορίστε Ναι ναι ναι Σε σύνθηο μνήμη, μεγάλε να σου πω κάτι, κα... αυτέ οι... αυτά τα κλαπατσίμπανα, να στα πω έτσι. σε κάποιε ηλικίε φέρνουν κακέ αναμνήσει. Διότι αυτά ήταν το μότο τη Χούντα, να σου το πω έτσι. Κατάλαβε, φέρνουν κακέ αναμνήσει. Δηλαδή, είχε, είχαν, παράδειγμα, είχαν ακούσει τόσο κλαρίνο εκείνη την εποχή και κακό κλαρίνο. που μίστησαν τη δημοστική μουσική οι άνθρωποι. Καταλαβαίνει πώ το λέω. Όσο για το. σε σύνθηο μνήμη, μεγάλε. Θα σου πω ότι ο εξεφτελισμός ο οποίος έχουμε υποστεί ως ε, ανθρώπινα όντα είναι τέτοιος εσείς παραπέρα που ακούτε σκεφτείτε ένα πράγμα ότι υπήρξε ομάδα ανθρώπων εδώ στην Άρτα οι οποίοι συνέστησαν επιτροπή μνήμης του Άρη Βελουχιώτη κατάλαβες μεγάλε απλά για να τους παίρνουν φωτογραφίες να κάνουν δηλώσεις και να, τους, να κάνουν Αυτό αυτά δεν μπορούν να, δεν μπορούν να στέκονται σε ανθρώπινες ε, κοινωνίες αυτά δεν μπορούν σε νορμάλ μυαλά πως να το πω δηλαδή οπότε τι να περιμένουμε από εκεί και πέρα ρε, τι ακριβώς να περιμένουμε από εκεί και πέρα και τι να ομολογάνουμε. αυτή είναι η κατάσταση για περισσότερα ε, θέματα και, για άποψη περί και ρεπορτάζ ε, επισκεφτείτε την εφημερίδα μας και εκεί θα βρείτε πάρα πολλά στον τοίχο.com λοιπόν. πριν κλείσουμε Ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι για να συμμετέχουμε και εμείς στην, ε, στον ορτασμό του Πάνου. Κάτσε, ορίστε παρακαλώ. Με βάλει σαμάρι. Hey. Ε, ε, θα είσαι, είσαι μπλάρ. Hey. <laughs> Εγώ δεν το είπα αυτό. Έλα γεια. Έλα γεια Εγώ σου είπα κάτι Ρε παιδί μου επειδή έχουμε ρατσισμό Και κάτι ανώτερο από το γαϊδούρι Σου είπα μπλαρ Γι' αυτό με βάζεις ε... Λοιπόν άντε να ακούσουμε ένα τραγούδι συμμετέχοντα στους εορτασμού ε... Αλλά εμεί πάνω τώρα Δεν τα ξέρεις εσύ αυτά Εμείς θα σου βάλουμε κάτι το οποίο έπρεπε να σου παίξουν αύριο Και στο Σύνταγμα αλλά αυτά δεν τα ξέρεις εσύ Αυτά είχαμε για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι να παραδώσουμε το μικρόφωνο στον κύριο Καναλάρχη, να ακολουθήσουν τα γλέντια του. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε για αυτή την ακρόαση, για τις ωραίες παρατηρήσεις σα και να ευχηθούμε να είσαστε απαξάπαντες πάρα πάρα πολύ καλά. Γεια σας και χαρά σας. Τον 1,5 FM στερεό.